σαν κρανία ξετοντιασμένα για τα κορίτσια που ζητιανεύουν δείχνοντας τα στήθια τις πληγές τους. <Κι> Μιλώ για τις ξυπόλιτες μάνες που σέρνονται στα χαλάσματα, για τις φλεγόμενες πόλεις, τα σοριασμένα κουφάρια στους δρόμους, τους μαστροπούς ποιητές που τρέμουνε τις νύχτες στα κατόφλια. Μιλώ για τις ατέλειωτες νύχτες, όταν το φως λιγοστεύει τα ξημερώματα, για τα φορτωμένα καμιόνια και τους βηματισμούς τις υγρές πλάκες, για τα προάβλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελοθανάτων. Αυτό που ακούσαμε είναι το μιλό. είναι δημιούργημα του ανθρώπου Παύλα Ποιητή, του Μανώλη Αναγνωστάκη που έκατε σε ένα γραφείο και έγραψε και περιέγραψε αποτρόπες εικόνες, θα μπορούσαμε να του πούμε και έτσι. Αυτό που ακολουθεί είναι δημιούργημα επίσης ανθρώπου, όχι ποιητή, αλλά αδιφάγουγιέτη ενό αδίστακτου συστήματος που έκατε σε ένα γραφείο και με την απόφασή του για την περίφημη επέκταση έφτιαξε τις αποτρόπες εικόνες. А поэксиора тупрояр хитсане. Типи мене спите айбелос мекрикату. Тож ксертий не меса, який. И в домендаек сиори, скасишься мисту эпогею. И в домендаек сиори, смеса сукріо, хориз Αρχίσαν να αναπτύσκουν οι μόμπες και μόνοι μας κατεβήκαμε κάτω. Τελειόραση δεν δουλεύει. Δε μας είπε κανένα, κανένα, όταν άρχισε το πόλεμο, κανένα, σε κανένα δουλειάζει ο κόσμος. Βέρω ότι οι περισσότεροι Έλληνες τώρα νομίζουν, δεν πιστεύουν ότι η Ρωσία μας αγαπάει, όταν αγαπάει δεν σκοτώνει. Ζήτησαν βοήθεια να βγάλετε τέτοι διάπαδο. Η χτες όλη μέρα βαράγανε μπόμπους από το αεροπλάνο. Έχονται, έχουν σκοτώσει και οι παιδάκια είναι μέσα και, και η Έχουνε έχουν αρκετήσει τα σπίτια τους. Τι φταίνε άνθρωποι, ποιος θα μας το πει, τι φταίνε άνθρωποι. Τι φταίνε άνθρωποι, ρωτάει η κυρία. από τι περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας και τι να της πεις ότι ξαναμοιράζει το κόσμος ότι το διεθνές δίκαιο είναι ανέκδοτο ότι στα γεωπολιτικά παζάρια οι άνθρωποι αυτή η γυναίκα και εμείς αν χρειαστεί θα γίνουμε κι εμά. ότι δεν υπάρχει ειρήνη ότι αυτό που αποκαλούν ειρήνη από το 1989 και μετά είναι το διάστημα που προετοιμάζουν τον πόλεμο ότι αυτά που έλεγαν για ασφάλεια και σταθερότητα από το 1989 και μετά Στην Ευρώπη είναι ήταν παραμύθια ότι αυτό το σύστημα δεν χορταίνει μόνο από την ασφάλεια και τη σταθερότητα, αλλά θέλει και αίμα. Έτσι θρέφεται, έτσι κινούνται οι μηχανέ, έτσι δουλεύουν οι μηχανέ. Έτσι αυξάνουν οι λογαριασμοί των τραπεζών του. Ότι υπέρτατη αξία είναι το κέρδο και όχι ο άνθρωπο, άρα θα πουλήσουν ό,τι άλλο χρειαστεί. Ότι οι ανθρωπιστικοί λόγοι που επικαλούνται για εισβολή είναι παραμύθια. Ότι οι άνθρωποι στου σχεδιασμού του δεν υπάρχουν. Τι να πει τώρα σε αυτή την κυρία. Και στι προηγούμενε, τι να πει και γιατί να τι το πει, Τι σημασία έχει να τι το πει, Δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή να πει σε αυτήν και σε όλου του άλλου που βρίσκονται στα καταφύγια: Τίποτα. Ζουν μέσα στον τρόμο. Κοιμούνται και γύρω, γύρω του και γύρω σε αυτή την κυρία σκάνε βόμβε και σφυρίζουν σιρήνε. Φοβάται και κλαίει. Και αυτό το έβγαλε και στην τηλεφωνική σύνδεση που είχε με ελληνικό κανάλι. Τι να πει σε αυτή τη γυναίκα όταν χτε στο γερμανικό κοινοβούλιο. Τι να πει αυτή τη γυναίκα και σε όλου του λαού τη Ευρώπη για αυτό που έγινε χθε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, ω αντανάκλαση τη ρώσικη εισβόλη. Ο καγκελάριο τη Γερμανία, ο Σόλτ, 77 χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που μεταξύ των όρων που υπήρχαν τότε ήταν να μην εξοπλιστεί η Γερμανία, ανακοίνωσε λοιπόν ο Σόλτ τον εξοπλισμό τη Γερμανία. Εκατό δισεκατομμύρια. Η χαρά του βιομηχανού όπλων, η χαρά του εμπόρου όπλων. και καταχειροκροτούμενος, τον έβλεπα κιόλας, ο Γερμανός καγκελάριο ανακοίνωσε ότι εξοπλίζει τη Γερμανία και θα δίνει το 2% από εδώ και πέρα του προϋπολογισμού της για όπλα. Ο κύριο Πούτιν δεν πρέπει να υποβαθμίζει την αποφασιστικότητά μα. Αυτό είπα και στου υπόλοιπου συμμάχου στην Ευρώπη και στον Άτομο. Το εννοούμε πολύ σοβαρά. Δεν πρέπει να αφιβάλλει για την αποφασιστικότητά μα να υπερασπιστούμε αυτή τη χώρα και τι χώρε του ΝΑΤΟ. Ο γερμανικό ομοσπονδιακό στρατό θα υποστηρίξει τι υπόλοιπε χώρε του ΝΑΤΟ. Um, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην ασφάλεια τη χώρα. und ich bin Bundesfinanzminister und wir gibt da mir Unterstützung dabei. Die Mittel werden wir für 2,7 100,1 €1 paretti paretti e 5. Dann an Μα να κλείω, Να σιωπά. Ούτε να ακούμε να κλαίτε θέλουμε Ούτε να σκοτώνονται άνθρωποι Ούτε να ξεριζώνονται άνθρωποι Ούτε να φεύγουν πρόσφυγες εκατοντάδες χιλιάδες Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές και από τα σύνορα Τη Ουκρανίας με τι δυτικέ χώρε. Γι' αυτό δεν χαιρόμαστε με τον επανεξοπλισμό τη Γερμανία, ούτε με την παραπέρα ενεργή εμπλοκή τη Ελλάδα που ανακοινώθηκε χθε. Στείλαμε και δύο σε 130. Δεν χαίρομαι με αυτά και δεν θεωρώ ότι παραπέρα κλιμάκωση, τα περισσότερα όπλα, η παραπάνω στρατή η απάντηση. Το ακριβώ αντίθετο. Ποτέ δεν ήταν απάντηση όλα αυτά. Η αν ήταν απάντηση στην ιστορία, ήταν μια αιματοβαμένη απάντηση, μια μαύρη απάντηση. Τι να πει τώρα σε όλου αυτού του ανθρώπου. ότι ό,τι ζουν αυτοί το έχουν ζήσει περίπου έτσι, με αυτόν τον τρόπο περίπου. Στην Κύπρο το 1974, με την ανοχή του ΝΑΤΟ τότε, στη Σερβία το 1999, με τον βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, με τους βοβαρδισμούς ή την εμπλοκή ή τις διαταγές του ΝΑΤΟ, τι να πεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, στην Ουκρανία, στα καταφύγια, στη Μαριούπολη, στο Κίεβο που τους βλέπουμε, ότι περίπου τέτοια και κάπως έτσι έζησαν στην Απχαζία το 1991 και το 1993 πάλι με τους Ρώσους πάνω από τα κεφάλια τους, στη Βόρεια Σετία, στην Υπερδινιστερία το 1992, στην Τσετσενία το 1994 96 στην Γεωργία, στην Νότιο Σετία στην Απχαζία το 2008 με την κατοχή που συμβαίνει και εκεί ή στη Γεωργία το 2008 όταν η Ρωσία ε, την τιμώρησε για τις φιλοδυτικές σε εισαγωγικά οι λέξει διαθέσεις και πήρε κάποια κομμάτια ή στην Κρυμαία το 2014 ή στο Ντονές και το Λουγκάνσκ και το 2014 και από τότε μέχρι τώρα αλλά από τα ουκρανικά στρατεύματα προς τους Ρωσόφωνους αυτά που βλέπουμε που τα βλέπουμε και είναι πολύ έντονα, πολύ έντονες εικόνες, πολύ έντονες σκηνές και τα παρακολουθούμε με ανθρώπους που να ζουν στα καταφύγια Που κατά τη γνώμη μου, έτσι όπω το βλέπα και σκεφτόμουν, ότι το καλύτερο μπορεί να τύχει σε αυτή την περίπτωση είναι να είσαι στο καταφύγιο. Το καλύτερο μπορεί να σου τύχει στον πόλεμο είναι το καταφύγιο. Γιατί όλα τα άλλα, να είσαι έξω, πάνω, ενώ σφυρίζουν οι βόμβε, ενώ πέφτουν, ενώ ηχούν οι σιρήνε, ενώ κυκλοφορούν οι ελεύθεροι σκοπευτέ ή οι οργανωμένοι στρατοί, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει. Αλλά ακόμη και αυτή η ζωή μέσα στα καταφύγια. Μπορεί να σώζει σε κάποιο βαθμό από αυτά που γίνονται από πάνω, αλλά όμω είναι τραγικέ οι συνθήκε. Τα βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και μακάρι ποτέ να μην τα ζήσουμε. Από το πολύ απλό, πώ πίνει νερό, το παίρνει ένα μπουκάλι, θα πει κάποιο, πόσα μπουκάλια κατεβάζει για να πάει να όλο το βράδυ, πού κοιμάσαι, κουβέρτε, sleeping bank, τα έχει, τα βρίσκει. Το μόνο, πώ το ταζει, πού ζεσταίνει το νερό, τουαλέτα. Που πηγαίνει στο αλέτα. Έχει κάτω, έχει για τόσο κόσμο, σταθμή του μετρώνει τα περισσότερα. Το σκύλο. Τον μπά, τον βάλει εκεί που τον βγάζει βόλτα μετά. Πώ μπορεί να συνπάξει με τόσου εκατοντάδε ανθρώπου ενώ από πάνω σφυρίζουν η βόμβη. Τι γίνεται στο σπίτι, υπάρχει το σπίτι, έχει πέσει, έχει μπει κάποιο από αυτού που γυρνάνε και γιατί έχει και πολλού τέτοιου η Ουκρανία. Παρόλα αυτά, το να είσαι στο καταφύγει είναι το πιο καλό που μπορεί να σου τύχει στον πόλεμο και σε αυτόν τον. Πόλεμο, γιατί όλα τα άλλα που συμβαίνουν επάνω είναι ό,τι χειρότερο. Και τι να πούμε σε αυτή την κυρία στην αρχή, ότι δεν είναι κακό όνειρο, ότι δεν είναι φιάλτης, αλλά είναι η ομή πραγματικότητα που επιφυλάσσουν τα συμφέροντα, τα ίδια τα συμφέροντα στον άνθρωπο. Κάθε βράδυ εύχομαι να ξυπνήσω το πρωί και να έχει τελειώσει όλο αυτό και να μα πούνε ότι ήταν ένα, μια ταινία τρόμου. Κάθε yeah. βράδυ αυτό σκέφτομαι, να ξυπνήσω το πρωί σε μια ειρηνική χώρα και να μην ακούω βομβαρδισμού. Εγώ δεν θέλω να χάσω κανέναν δικό μου στον πόλεμο αυτό. Ο πατέρα μου μεγάλωσε χωρί τον παπά του. Δεν θέλω τα, των ανεψιών μου τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρί πατέρα. Εγώ βρίσκομαι στη Μάριούπολη αυτή τη στιγμή, εδώ είναι το σπίτι μου, ζω με τη μητέρα μου το 3 χρονών, γεννήθηκε και κατάγεται από το χωριό Σαρτανά το οποίο σήμερα βομβαρδίζεται και σκληρά mm -hmm. από ρωσικό στρατό. Mm -hmm. Οι ρωσικοί πράβλοι ήρθανε στα σπίτια των uh, τατήκων mm -hmm. και όλοι είναι Έλληνες ομογενεί. Εγώ περιμένω η Ελλάδα να πάρει σκληρά μέτρα και να μιλάει σκληρά στου Ρώσους τύραννους για να σταματήσει αυτό ο πόλεμος που μας σκοτώνει και να προσεύχεστε για μας. Να προσευχόμαστε. Μια κουβέντα είναι. Προσπαθούμε να σκεφτούμε, προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια πριν γίνει και αυτό ο πόλεμο. Αρκετοί άνθρωποι, χιλιάδε σε όλο τον πλανήτη, να αποτρέπουν, να λειτουργούν αποτρεπτικά με τι διαδηλώσει, τις, τις παροχημένε, με τα συνθήματα, τα παροχημένα, με τι αναλύσει. Παροχημένα δεν είναι καθόλου. Απλά τα λέω επειδή δεν είναι τη μόδας ή δεν ήταν τη μόδας πριν πέντε χρόνια, πριν δύο χρόνια. Πέρυσι, τέτοια εποχή, δεν φανταζόταν κανεί ότι θα είχαμε λαό τη Ευρώπη. Γιατί έχει σημασία η εγκύτητα. Να είναι στα καταφύγια και να έχει βάλει μια χώρα μέσα σε άλλη χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός συναντήθηκε προχτές με την κυρία Σακελαροπούλου και οι δύο ανώτατοι πολιτεία παράγοντες έκαναν το ίδιο λάθος. Η 24 Φεβρουαρίου του 22 κυρία Πρόεδρε ήταν μια σκοτεινή μέρα για την Ευρώπη. Για πρώτη φορά, για πρώτη φορά, για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε εργασμένη και μαζική εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος. Και η Κύπρο, κύριε, θα μπορούσε να ρωτήσει για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν τούτη η πρώτη εισβολή. Είναι συγκλονιστική γιατί είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά και για τα εδωμένα τα κυπριακά, το 1974, μια μεγάλη χώρα. Η Τουρκία εισέβαλε με τι ευλογίε, ανοχή, παρότρινση του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, των φίλων και συμμάχων μα που μοιραζόμαστε κατά καιρού, σύμφωνα με όλε τι κυβερνήσει και όλου του πρωθυπουργού, κοινέ αξίε, να μην το ξεχνάμε. Αυτό το είπε ο πρωθυπουργό τη χώρα. Πήρε το λόγο η Πρόεδρος, λέω τώρα θα τον διορθώσει, κάτι θα πει για την Κύπρο, τα αδέρφια μας, τίποτα. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ ότι είναι η πρώτη τόσο σημαντική επίθεση, παραβίαση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους η εισβολή από τη Ρωσία στην Ουκρανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που νομίζουμε ότι αυτά πια τα θέματα λύθηκαν. Δεν είχαν λυθεί. Το Κυπριακό δεν έχει λυθεί ακόμα. Και τα αποτελέσματα τη εισβολή είναι ζωντανά. Παραμένουν κανονικά στην Κύπρο, και δεν μιλάμε για άλλε χώρε, να μιλήσουμε για τα αδέρφια. Τα είπαμε και λίγο πριν. Ε, Σερβία πάνω και Μέση Ανατολή. Και τώρα το ελαφραίνουμε όλο μαζί μετά και του πολιτιακού παράγοντε και τι πρώτε φορέ και τον συγκλονισμό που υπάρχει στην παγκόσμια και κυρίω στην δυτικοευρωπαϊκή κοινότητα για πολύ ευνόητου λόγου. Και βγαίνει να το αναλύσει το θέμα. Ο φιλόσοφος Στέλιος ράμφο, βγαίνει στο δελτίο της ΣΕΡΤ. Εμείς εδώ κατά καιρούς οπότε ακούμε ράμφο, τον έχουμε τακτικό πελάτη, δεν μπορεί βγαίνει αυτό είναι πολύ κακό. Αλλά όταν βγαίνει μένουμε σε αυτόν γιατί οι αναλύσει του είναι βαθιστόχαστε, είναι φιλόσοφος έτσι δηλώνει. Οπότε είναι φιλοσοφικές και οι αναλύσεις και φιλοσοφημένες. Θα ακούσουμε τώρα μία εδώ για πολύ σοβαρό θέμα για τον Πούτιν, για τη Ρωσία, την εισβολή... και όλα αυτά, να δείτε πως πιάνει μια πτυχή, γιατί εκεί φαίνεται η σοφία και η φιλοσοφία του ανθρώπου, μια πτυχή που δεν την πιάνει κανείς άλλος. Αν θέλει να γίνει ένας νέος ψάρος, όχι θέλει να γίνει, είναι απλώς με δεδομένα ας πούμε με τα σοβιετικά. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ο τρόπος με τον οποίο ζει στο παρελθόν είναι κάνοντα στο πρόσωπό του, είναι lifting στο πρόσωπό του. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το να μην προσέχει κανεί. Έχει μια τέτοια νεανικότητα και είναι τόσο τσιπτωμένο το πρόσωπο, ώστε κάτι έχει κάνει και το διατηρεί με αυτόν τον τρόπο. Έχει ανάγκη να νοιάζει. Και ξέρετε, όταν έχει ανάγκη να νοιάζει, έχει και την ανάγκη να δέρνεις όλα. εάν δεν μπορεί να μιλήσει και να πείσει. Δεν ήταν διαφορετική η Ρωσία ποτέ. Τι κάναν λίφτινγκ οι ηγέτε τη Ρωσία. Ο Στάλιν, ε, lifting τον βλέπω εγώ από τότε. Είναι πολύ φρέσκο το δέρμα. Και λέω για το Λένιν που ήταν φράπα, Αλλά και η μετέπειτα. Ο Μπρέσγκεφ λίγο είχε χαλάσει. Οι άλλοι πέθαναν νωρί, δεν πρόλαβαν. Και τον Χρουτσόφ δεν τον αναφέρουμε. Ο Γκορμπατσόφ, ακόμη και τώρα να τον δείτε, με lifting είναι. Βγήκε φιλόσοφο στην Ελλάδα να αναλύσει όπως δηλώνει και μένουν... Στέκονται νεοί μπροστά του, προσοχές βαράνε, δημοσιογράφοι, εκπομπές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εκδοτικά συγκροτήματα και βγαίνει και λέει ότι ο Πούτιν έχει κάνει lifting για να φαίνεται νέος. Άρα όταν είσαι νέος είσαι άγριος και δέρνης και κάνεις πόλεμο. Αυτό είπε ο φιλόσοφο. Δεν μας είπε γιατί λέει κάποια στιγμή ότι διατηρεί και το, το δέρμα του και το πρόσωπο του. Τι κρέμες βάζει ο Πούτιν. Πρέπει να τοποθετηθεί εδώ η ελληνική φιλοσοφία. Αυτά τα θέματα στι κρίσιμε, πολύ κρίσιμε στιγμές που ζούμε και υπάρχουν ακόμα, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ο Τρίτο Παγκόσμιο. Πρέπει να απαντηθούν γιατί δεν θα φύγουμε με αυτέ τι απορίε. Να ξέρουμε ότι το lifting ναι, είναι η αιτία, όλοι το έχουμε καταλάβει, του πολέμου και τη εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία και όπου αλλού. Αλλά όμω να δοθούν και λεπτομέρειε. Πού έγινε το lifting, με κρέμες, διατήρηση του lifting δεν πετυχαίνει πάντα. Το έχετε δει στο ελληνικό. Λαϊφστάλ δεν πετυχαίνει πάντα και στον Πούτιν έχει πετύνει, πετύχει αν είναι ο κανονικός Πούτιν και δεν είναι αυτός που είχα αναπαγάει και σκοτώσει που έλεγε η Πουτίνοβα, όπως τη λέγανε, η σύζυγος που ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα πάλι από ελληνικό κανάλι. Αυτά τα λέει ο φιλόσοφος. Έρχεται όμως η πολιτικός, Σοφία Βούλτεψη, να βάλει μια άλλη διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσει πολύ άσχημα ο ρωσικός λαός, δυστυχώς, έτσι. Αλλά τα καθεστώτα αυτά που έχουν περάσει από τη Ρωσία, παρά τους μύθους που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που δημιουργούνται σήμερα και λένε ότι ο Πούτιν προστατεύει τους ρωσόφωνους κτλ. ποτέ δεν έχουν ενδιαφερθεί για το λαό τους. Ούτε ο Τσάρος ενδιαφέρθηκε ποτέ, ούτε ο Στάλιν ενδιαφέρθηκε ποτέ, Α, τώρα ούτε θα ο δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ, ούτε Μάλιστα. τώρα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το λαό Το έχει η συγκεκριμένη χώρα Σε όλες τις άλλες χώρες Οι ηγέτες από το πρωί μέχρι το βράδυ ενδιαφέρονται μόνο για το λαό Οι πόλεμοι που έχουν γίνει στο παρελθόν Η Αγγλία, η Αμερική Η Γερμανία Όλοι αυτοί ε, Ο Χίτλερ Μόνη μου, έγνοια του Ήταν ο γερμανικός λαός Γι' αυτό του ήρθαν 7 εκατομμύρια φέρετρα μετά στο τέλο, και γι' αυτό καταστράφηκε και όλη η χώρα. Δεν το είπε αυτό η κυρία Βούλτευση. Είχε να πει μόνο για την Ρωσία-Σοβιετική Ένωση, αλλά εδώ μια άλλη άποψη. Δεν είναι φιλόσοφο, αλλά μπορεί να γίνει άνετα. Το έχει. Για το Λίφτινγκ είναι η αλήθεια: θα περιμένουμε να πει η Βούλτευση. Αλλά το είπε ο Ράμφο, οπότε η πρώτη θέση ε, παίζεται. Διεκδικείται. Και είμαστε στην πέμπτη μέρα του πολέμου, νομίζω περνάνε η μέρε, θα βγαίνουν αναλυτέ τέτοιου τύπου και επιπέδου και βέλληνε να μα εξηγούν ακριβώ τι έχει γίνει. Όσα δεν λένε οι αναλυτέ και οι φιλόσοφοι και οι βουλευτέ, οι δημοσιογράφοι, τα λένε οι ακροατέ του Βελόπουλου. Σήχα σας σα ταυμάζω. Είστε τέλειος. Όχι, ο τέλειο, ο, ο τέλειος των τελειοτήτων. Όσο για το είπατε με ποιο είμαστε, πώς. φυσικά εγώ είμαι με τον μεγάλο άρχοντα πουτι. Εάν υπήρχε σήμερα βάσει. Ρωσικά, μέσα στην Ελλάδα δεν θα υπήρχε τίποτα, τίποτα, τίποτα θα υπήρχε μέσα στην Ελλάδα, ούτε μύγα. Γιατί είπε ο, ο, ο Πούτιν στη Ιουγκοσλαβία, όποιο χτυπήσει η Ιουγκοσλάβη και η μύγα Δυστυχώς οι Αμερικανοί είναι προδότε. Σας θαυμάζω, σας θαυμάζω. Όλοι μας. Υπάρχει κάποιο που δεν θαυμάζει το Βελόπουλο, είναι από τι ραδιοφωνικές εκπομπές που κάνει, που βγάζει λαό, σαν το δικό μας. Περίπου ίδια αντίληψη, όχι, και είναι καλύτερος να το παραδεχτούμε. Του Βελόπουλου είναι καλύτεροι Και κάνουν αναλύσει, τα βάζουν όλα μέσα. Μέσα σε ένα λεπτό συμπεριέλαβε Αμερικέ, Ρωσίε, τον Πούτιν, πόσο καλό είναι και όλα αυτά. Για ποιο λόγο. Έγινε η εισβολή στην Ρωσία και έχει έρθει σε δύσκολη θέση ο πλανήτη. Θα πείτε για τα κοιτάσματα τη Ουκρανία, για το παγκόσμιο παιχνίδι ρωσίας κίνα απέναντι στην Αμερική, για τον πόλεμο τον ενεργειακό Ευρώπη-Ρωσία. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά τέτοια, τα λέμε όλε τι μέρε. Όχι είναι η απάντηση. Όχι. Όλο αυτό έγινε και όλα τα προηγούμενα που έχουν προηγηθεί τα τελευταία δυόμιση χρόνια για να χτυπηθεί ο Άδωνη. Τα γεγονότα τα παρακολουθείτε. Να σα πω δελτία ειδήσεων, βλέπετε κι εσεί. Η κατάσταση σήμερα, ειδικά σήμερα, είναι λίγο συγκεχημένη, θέλω να είμαι ειλικρινή. Δεν σα κρύβω ότι αναρωτιέμαι, έγινε υπουργό ανάπτυξη και επενδύσεων στην Ελλάδα, έγινε κρίση με την Τουρκία, μετά έγινε πανδημία, συνέχεια κρίση του πληθωρισμού, μετά κρίση ενέργεια και τώρα πόλεμο. Πόσο πιο δύσκολη πίστα θα μου βάλουν να ξεπεράσω, δεν ξέρω. Αρχίζει να δυσκολεύει το πράγμα. Πόσο πιο δύσκολη πίστα θα μου βάλουν να ξεπεράσω, δεν ξέρω. Αρχίζει να δυσκολεύει το πράγμα. Λοιπόν, πάει με πι Που να του πει κάποιος ότι υπάρχουν άλλα 7 δισεκατομμύρια στον πλανήτη και δεν είναι μόνος του. Και όλα αυτά δεν γίνονται για τον Άδωνη, δεν είναι δύσκολη πίστα για τον ίδιον. Δεν γίνονται για αυτόν όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να του το πει κάποιος γιατί είναι τέτοια η μεγαλομανία που νομίζει ότι όλα αυτά, γελάει και μιλώντα για τον πόλεμο, όλα αυτά γίνονται για να του δυσκολέψουν τη ζωή ω Υπουργού Αναπτύξεως τη Ελλάδα Ο Πούτιν... Είδε εδώ την ανάπτυξη που ήταν πιο πρωτιά και από την πρωτιά, όπω έλεγε. Είδε ότι ηγούμαστε τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και δεν τα σηκώνει αυτά. Ο Πούτιν τον είδατε και στο διάγγελμα. Δεν είπε για την Ελλάδα, αλλά το υπονόησε. Όταν έλεγε για την Ουκρανία, έχουμε και κάποιου Έλληνε. Άρα, Ελλάδα. Παντού άρρωστοι είναι οι Έλληνε. Κάνω τώρα επεκτείνο το συλλογισμό. Και είδα ότι εδώ πάμε πολύ καλά, ειδικά στην ανάπτυξη, ελληνικό έργο και τέτοια. Και θέλοντα να χτυπήσει τον Άδων προσωπικά, εισέβαλε στην Ουκρανία. Πολύ απλό το σκεπτικό. Αλλά δεν θα, γίνει, δεν θα μείνουμε μόνο εκεί Γιατί έρχονται κι άλλα για να χτυπήσουν Το ανορθωτικό έργο του Άδωνη Σήμερα διάβασα τις ειδήσεις και έκανα πλάκα Λίγο μεταξύ μας Που είπε να θα το διαβάσει κιόλα Γιατί το έχω κρατήσει Το έβλεπα και έλεγα αν τύχει και αυτό Πραγματικά Κάνας κα, κομμίτης έρχεται Α, Αν τύχει τύχ, θα σου το δείξω δεν θα νομίζω ότι Θα το κάνω πλάκα λέω, λέω αν γίνει και αυτό πάει τελείω. Δεν υπάρχει σωτηρία Massive skyscraper asteroid, Okay. Passing και για να σταματήσουν το έργο του θα στείλουν και Δεν πολιτισμός, είδε την ανάπτυξη Ελλάδας, είδε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση Αν δεν καταφέρουμε με το Πούτιν, που δεν το καταφέρουν, θα του χτυπήσουμε με τον Κομίτιν. Αυτά λοιπόν τα είπε σε μια συνέλευση την Κυριακή χτε μια ένωση. Τα ακούνε οι άνθρωποι από κάτω, γελούσαν με τον πόλεμο. Ωραία, περάσανε. 2.11.10.80.880, το τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα σα περιμένει. Radio το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site το ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά οιχογραφημένου. Στο YouTube μα βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official. αυτά νομίζουν τα στοιχεία Ναι, θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού κολλάει και στις πρώτες διαφημίσεις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 Κάνω, θα έλεγα ότι επιδοκιμα... επιδοκιμάζω την πολιτική του σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, πήρε μια χώρα κατεστραμμένη και την έκανε υπερδύναμη, κύριε Χατζηνικολάου. Πήρε μια, μια χώρα ρημαγμένη, κατηποταγμένη και την έκανε ανεξάρτητη. Αυτό είναι ναι. Και βέβαια θαυμάζω έναντιο ηγέτη. Θέλω την ανάλυση σου. Όλοι μιλάνε με όρου Μουντιάλ. Αν είμαστε με τη Ρωσία ή με την Ουκρανία. Εγώ θα μιλήσω με όρου Eurovision. Α, κρίμα, ε. Κρίμα. Δεν μου λε, πρέπει οπωσδήποτε να διαλέξουμε υπεριαλιστή. Πρέπει οπωσδήποτε ε, να. Πώ θα πάμε έτσι μόνο μόνοι μα ξέρουμε, μόνοι μα μπορεί. Γιατί, Γιατί δεν ξέρουμε. Α καλά. It does. Thank you.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 Έτσι να... Ναι, παιδί μου, τι που κάνει μπύρα όμω. Όχι, που κάνει μπύρα, απευθύνεται γερμανικό. Γερμανικό είναι Μοιάζει αμε... έτσι πω το, μπουκάλι... το ακούς, λέω γερμανικό, σωστό. Ο... Πως είναι ο χάνεκε, <laughs> ναι, ναι. λες γερμανικό θα είναι. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Mm. Να στείλω μια πληροφορία στο σύλλογο εκεί, τον ωραίο. Τι πληροφορία, δεν μιλάει κανεί για τα καμιά δεκαπενταριά χώρε εκεί τη μετά τον στον τα Γενικά, κατά τη μύτη του. Δεν μιλάει κανείς για αυτό. Δεν ξέρω. Τι υποσχεθήκανα στον Γκορμπατσόφ. Ότι θα τον κάνουν ειών. Δηλαδή, δεν θα είναι μόνο Γκορμπατσόφ, θα είναι Γκορμπατσόν. Όταν τον κάνουν τώρα θα τον κάνουν ειών. Η ιστορία δηλαδή, κατάλαβες τώρα. Όμορφα πραγματάκια. άκουρε φίλε, ήμουν από τη δεκαετία του 80, ήμουν μαθητής. Δημοτικό, παιδί. Παιδί μου Πέδι μου περίεργο, πέδι μου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 Να πω μια πρόταση όμως. Σε αυτό το πλαίσιο έχω πρόταση να αλλάξει το όνομα της εκπομπής, φίλε. Να γίνει διεθνοφρένεια. Αχ, δεν μου αρέσει. Ε, δεν πειράζει, δεν σε ρωτάω. Στο προτείνω. Α, ωραία. Σε γράφω στα... Ναι, έγινε. Το ακούω, το ακούω. <laughs> Έτσι, πράγμα.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 Κάθε έτσι τη ζωή. Στη ζωή μου, κάθε μια, κάθε μία γνώριμη μια, καινούρια ένας άλλος Ξέρεις, πόσες φορές έχω πάρει και δεν το σηκώνεις, που, μιλάς... Ά, που θα και παράπονο. Άντε, για. Κιάνε σύ...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 Ζουμπουλία και Άδωνης μαζί. Και βεβαίως η Δημοκρατική Ειδήση απαγόρευσε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, πρακτορία, το Russia Today, το Sputnik γιατί λέει κάνουν προπαγάνδα. Σε αντίθεση βεβαίως με τα ευρωπαϊκά μέσα και τα ελληνικά όπως τα ξέρουμε που κάνουν δημοσιογραφία. Πολύ σωστή επιλογή, πολύ σοφή επιλογή Όλο αυτό με την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία έχει ανοίξει δρόμου σε πάρα πολλού τομεί. Αδυνατεί το ανθρώπινο μυαλό να τα επεξεργαστεί όλα αυτά. Τι ακριβώ συνέβη, τι έγινε με τα σύνορα, τι γίνεται σε βασικού τομεί, τι έγινε με την Γερμανία που επανεξοπλίζεται, τι γίνεται με το ΝΑΤΟ. Στέλνουμε κι εμεί βοήθεια και θα στείλουμε και άλλη βοήθεια από ό,τι διαβάζω. Και μελετάνε και αεροσκάφη οι Ευρωπαίοι να στείλουν για να επιχειρήσουν πού τα αεροσκάφη, τα πολεμικά στην Ουκρανία, μόνο. Ε, η λέξη πυρηνικά χτε το μεσημέρι ακούγόταν και από τον ένα και από τον άλλον. Ο ένα τα ξεσκονίζει, ο άλλο τα έχει και κουνούσαν το χέρι ότι έχουμε και πυρηνικά. Και γενικότερα υπάρχουν πολλέ εξελίξει και, και γενικότερα κάθε ώρα βγαίνει και κάτι το οποίο δεν χωράει στο μυαλό των ανθρώπων. Ναι, επειδή βλέπω και κάποιου ακροατέ, δεν θα επιλέξουμε τον καλό ή τον κακό δολοφόνο. Ε, δεν θα πρέπει ντε και καλά να είναι ο κατακτητή καλό ή κακό. Δεν είναι καλός ο κατακτητής, είναι μόνο κακός, από όπου και αν προέρχεται. Είτε είναι δημοκράτης, δημοκρατικά εκλεγμένος, είτε είναι αυταρχικός. Είναι κατακτητής, είναι δολοφόνος, είναι υπεριαλιστής, οπότε είτε είναι τσάρος, είτε είναι γεράκι, δεν έχει σημασία. Οι βόμβες του είναι ίδιες, όταν πέφτουν στους λαούς είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δεν θα κάτσουμε εδώ να είμαστε με το μέρος του ενός ή του άλλου. Είμαστε κατά όλων αυτών που γεννούν πολέμους, που γεννούν βόμβες, που γεννούν γεράκια, που γεννούν τσάρους και που καταδυναστεύουν τους λαούς ανατακτά διαστήματα και αυτό είναι το πάρα πολύ ανησυχητικό. Η Παναγιά μαζί μας, μάλλον όπως το είπε ο αυτιάς, για τον συνάδελφο που είναι εκεί. Πάμε στον Μίλτο Τσοκελάρη, ο οποίο είναι. Υγήσε το κύριεβο, να δείτε. Είναι στα σύνορα Μολδαβία-Ουκρανία. Έλα, Μίλτο, καλημέρα. Αυτά τα άτομα, τη στιγμή που Βάζει. θα φτάσουμε στα σύνορα, στο σύνοριακό σταθμό του Σιρέτ, θα μεταδώσουμε κατευθείαν τις εικόνε από το σημείο. Την ευχή που σου έδωσα χθε το βράδυ, Παναγιά μαζί σου, έχει διάρκεια, έτσι, και στα παιδιά. Να προσέχετε, έτσι. Αφού έδωσε την ευχή ο Αυτιά, τα πάνε όλα καλά. Έδωσε του πήρε έναν-έναν. Όλου του Έλληνε και τα έδινε την ευχή τη Παναγιά. Μπορούσε να δώσει και εκείνα τα εικονά, εικονάκια που βάζαμε στα αυτοκίνητα παλιά η Παναγιά μαζί σου. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από την ελληνική τηλεόραση που ευτυχώ που υπάρχει και αυτή και απαλύνει λίγο το βαρύ κλίμα. Γιατί πάντα δίνει υλικό. Δίνει υλικό. Και βεβαίω οι φιλόσοφοι, μην το ξεχνάμε, όπω ακούσαμε νωρίτερα. Λαό τώρα μέρο δεύτερον. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τι κάλλια έχουν με τη Μερσεντέ, δεν ξέρω. Κι εγώ έτσι ποστό, να σου πω τώρα. Κάποια ορεξούλα παραπάνω, ε! Τι κάλλια έχουν, δηλαδή. Μία το. Και γιατί οι Μερσεντέ, γιατί όχι, ξέρω εγώ, ΑΡΜΕΟ. Oh, ναι, μία με την ακρίβεια. Μία με το τώρα με το αντιπολεμικό. Δηλαδή, εντάξει, θα αντιθούν χήπηδε, αλλά σαν το 70, ξέρω εγώ, θα πάρουμε τη Μερσεντέ θα βάλουμε τι σημαίε τη και θα ξεχνούμε στον δρόμο. Μάλλον. Τρέλα. Ναι, καλημέρα σα. με Μάγνο. Πώ? Μάγνο, από τη Γερμανία σας παίρνω. Γεια σου, Μάγνο. Έχω μία ερώτηση. Η ναι. μητέρα μου επιθυμεί πάρα πολύ ένα μπλουζάκι σα που γράφει λινοφρένια πάνω κτλ. Και, και έχω προσπαθήσει να το παραγγείλω δύο φορές Για πληρωμή έχω βάλει το PayPal, αν το λέω σωστά. Και μου δείχνει νόρμα την παραγγελία, την διεύθυνση η οποία θα σταλθεί και ξέρω αλλά μετά από εκεί το PayPal Θα, δεν μου τραβάει τα λεφτά, ας πούμε, για να μπορέσω να... Για να, για να σας πληρώσει και να... Α, πληρώσω... δεν το ξέρω τώρα. Τι να σας πω. Επικοινωνήστε, γράψτε μήνυμα στο site, να σας απαντήσουμε. Στο so site, εντάξει. Okay. Okay. Okay. Να, okay. Αλλά στη Γερμανία κανονικά... Ε...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 Έχω είμαι λίγο περδομένο. Γιατί. Ένα πω σε ένα παρέλο, σήμερα, έχω μπερδευτή, παιδί μου. Γιατί. Είμα, τελικά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα βαθιά στα ελληνικό κόμμα που λέει ο Πορδοσάλτε, ή τελικά είναι ίδια και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία που λέει εσύ οι δύο υγεία. Είναι τι είναι το εσύ, δεύτερο ή είναι λέω ή ίδιο, μαζί με τη νέα Δημοκρατία, Δηλαδή μου είναι ίδια, ένα και αυτό που λέτε εσύ και ο άλλο. Α, μεσό λεκάκια. Αυτό το λέμε εμεί ή το λένε τα νομοσχέδια που ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία τα ίδια. Και... Όχι, αγόρι μου, πε μου. μου. Μήπω το λένε Εστεχώς τα μνημόνια που ψηφίζουν ίδια, οι πολιτικέ οι ίδιε, τα νομοσχέδια, εκτρώματα τα... Τα... εκτρώματα τα ίδια. Μήπω λέω αυτά, οι πληστηριασμοί οι yeah. μήπως Μήπω yeah. όλα αυτά, οι yeah. η φορολόγηση η... Η... των οι οι προνομιακοί ah, και οι οικειοθελεί. Μήπω το λένε αυτά, οι πράξει του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτάω. Okay. Όχι, το Ναι, μήπω το λένε οι πράξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπω έχει καταπιεί τον Νίκο τον παπά. Φίλε μου, καμιά δουλειά δεν είναι Ελπίζω να σου κολλάνε καλά ένσημα, Έχω όχι μισά. Άνθρωπος, Είσαι εσύ λογικό άνθρωπο, η πιο καθαρή διακυβέρνηση που έχει υπάρξει μεταπολίτευση από τη μεταπολίτευση και μετά. Είναι αλήθεια ή δεν είναι, Απαστολή. Θέλω να το πει καθαρά να ακουστεί αυτό. Είναι ο Σύριο. Θέλω να πει: Πε το, το λίγο πράγμα. να ακουστεί καλά για να το χρησιμοποιώ. Λίγο, λίγο καθαρά, αν θε για να το χρησιμοποιώ και σε άλλα αγιοτικά θα με εξυπηρετήσει. Σε, ένα... Υπάρ... σε μια αυταπάτη, μήπω όπω και ο Αλέξη. Τέλο πάντων. <σίεσαι> Χάρηκα που σ' άκουσα, ωστόσο, φίλε μου. Όντω είσαι πολύ μπερδεμένο <σίεσαι> και σε ένα άλλο σύμπαν. <σίεσαι> <σίεσαι> Χάρηκα. Λοιπόν, Πάντα τέτοια. <σίεσαι> Χαρέ. <σίεσαι> να είσαι καλά. Αλλά ρε, φίλε, μην το κάνει κατάχρηση. Σου <σίεσαι> έχει κάποια <κάψε> κεφαλικά κύτταρα. <σίεσαι> Λίγο ήρεμα κάπου. να μην μιλάτε και <σίεσαι> να σου πω, εγώ δεν έχω ακούσει το κουτσούμα να μιλάει καθαρά. Α πούμε, έξω είναι Άσε με τώρα. Ο κουτσούμα δεν συνεργάστηκε καταρχά με το ΣΥΡΙΖΑ. Να έχουμε μια αριστερά σωστή στον τόπο. Άσε με τώρα είναι έξυλο με το θέμα αυτό. Θα το θύμιο να λένε. τώρα με το κουτσούμπα <Καλίως> <Τώρα> θα θα <Καλίως> μιλήσω τώρα το, <Καλίως> την κότα δεν που δεν πήγε πούμε, <Καλίως> στην ευκαιρία <Καλίως> της αριστεράς <Καλίως> έλα σε παρακαλώ τώρα έλα έλα έλα <Καλίως> σκοπιμότητες αδερφές <Καλίως> σκοπιμότητες έλα γεια βοηθάει <Καλίως> και η γλώσσα ότι ξέρουν ελληνικά πάρα πολύ εκεί στην Ουκρανία λόγω και των <Καλίως> Ομογενών και σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky οικονόμανος Τασοπούλου βγήκε ένας κάτοικος <Καλίως> από τη Είστε στη Μαριούπολη, μένετε στη Μαριούπολη Εδώ και πέντε χρόνια είμαι παντρεμένος Με τη γυναίκα μου, είχα το γιο μου μαζί Τον είχα φέρει εδώ, τον έστειλα ασφαλές πριν Όταν άρχισαν οι απειλές με τον Πούτι Τον είχα στείλει ασφαλές στη μητέρα του στην Αθήνα Η οικογένεια, είσαι μόνος τώρα Γρηγόρη Όχι, εγώ είμαι με τη γυναίκα μου Την κόρη Την κόρη τη με το δεύτερο γάμο. Άρα θα μείνει στη Μαριούπολη λοιπόν. Δεν σκέφτεσαι να φύγει από εκεί. Πότε να φύγει. Άμα φύγει στον δρόμο, μπορεί να ε... mm -hmm. πετύχουν η ταξιαρχία του Αζόφ, οι οποίοι είναι Ουκρανοί φασίστε mm -hmm. και για αυτού γίνονται όλα, και να σε σκοτώσουν. Πώς να το θέμα δεν είναι να φύγει. Το θέμα είναι αφού η σόδη είναι κλειστή. Mm -hmm. Εδώ σταματούν. Σταματήσαν να μάξει η ταξιαρχία του Αζόφ και του χτυπήσαν και του σκοτώσαν. Εάν τα... σου λέγανε ε, θα έπαιρνε ένα όπλο τώρα να πολεμήσει εκεί ή όχι. Τι θα έκανε σε αυτό το δίλημα. Ε, εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτή στιγμή Όπω έχω σανθεί, θα έπρεπε ένα όπλο να υπερασπιστώ την οικογένειά μου. Δεν με νοιάζει ο Ζελέσκι, δεν με νοιάζει ο Πούτιν. Mm -hmm. Και οι δύο είναι στην ίδια μέρα. Ο ένα είναι τάριτο λαβή που λέμε είναι γέρο, Κουτός και ανόητο, φασίστα, και ο άλλο mm -hmm. είναι μαλατό λαβή, δηλαδή είναι νέο και ανόητο. Μάλιστα. Και οι δύο είναι ένα mm -hmm. κομμάτι. Με πάντω η εισβολή έγινε από την yeah. άλλη πλευρά. Η Ρωσία συνέβη και δεν έγινε από χώρα. την άλλη πλευρά. Η εισβολή, εισβολή έγινε για τα Καθαρό μυαλό, χρειάζεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Κρατάμε αυτό που είπε ότι αν επιχειρήσει να φύγει από την Ανατολική Ουκρανία, είναι τα τάγματα του Αζόφ. Είναι ακροδεξοί, οπλισμένοι, παραστριωτικέ ομάδε, με την ανοχή τη Δύση, του έχει χρησιμοποιήσει, του χρησιμοποιεί τώρα και θα του χρησιμοποιήσει και μετά στην Ουκρανία. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Βεβαίω να ξεπεραστούν τα τωρινά και θα έχουμε πολλά να πούμε για το μετά. Όλα αυτά σε μια χώρα, την Ουκρανία, από πάνω η Ρωσία, κάποτε ήταν μια χώρα. Αυτή είναι η μεγάλη κρίμα. Αντί που έχουμε τώρα πρόβλημα. Αλλά Ουκρινία, Ρώσια, εμείς πάντα αδέλφια. Είναι δύσκολα αυτά που τα βλέπουμε, είναι, είναι απίστευτα. Μια ζωή με ενωμένη και τώρα... Μιλώ για τα τελευταία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 Πορείτε, που ζητιανέ βουνιχνούντας στα στήθια τις πληγές τους, μιλώ για τις ξιπολιτες τις μάνες, που σέρνονται στα χαλά χαλάζοματα. για τις φλεγόμενες πόλεις τα σωριασμένα κουφάρια στους δρόμους τους μαστρόπους πηγητές που σέρνονται τις νύχτες τις νύχτες στα κατοφλιά τες νύχτες, όταν το φως λίγο στρεύει τα ξημερώ για τα φορτωμένα καμιόνια και τους βηματισμούς στις υγρές πλάκες. Βηλώ για τα προαύλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελωθανάτων μιλών για τα προαύλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελωθανάτων Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα με το μιλό του Μανώλα Ελένα σε επαγγελία Καζάκου τώρα εδώ όπως το μελοποίησε ο Μίκης Τοδωράκης με τον Αντώνη Καλογιάννη να το τραγουδάει Τρίτο μέρος του λαού, κολλάμε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Γεια σου, ρε. Γεια. Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι? Καλά. Σε έχω μπρελόκ, σ' έχω ξαναπεί και σ' έχω κρεμασμένο στην πόρτα και σε βλέπω κάθε μέρα. Θα μπορούσω να είμαι και πιμπελό σου. Μακάρι, μακάρι. μου, να σε μωρό μου. Τι λέει αυτό. Πιμπελό μου, πιμπελό μου, είσαι στο Βάλτε, ναι, ωραία τραγούδια, ωραία τραγούδι. Λοιπόν, είμαι γαμπρό του Μαυροδόγλου του Διαμαντή, πες και στο θύμιο. Σ' αγαπάμε και οι τρει εδώ, εγώ, η γυναίκα μου και ο Διαμαντής. Αμ' αγαπάτε και... σαν τρίο δηλαδή. Σ' αγαπάμε σαν τρίο, ναι. Χαίρομαι. Γεια σου αγόρι μου. Δεν <Τι> μου λες, Έλα. αν πάθει η Ελλάδα αυτό που έχει πάθει η Ουκρανία, δηλαδή την παρατηρία. Οι δυτικέ δυνάμει, πέσε τραγούδι θα τραγουδάμε του πράσινου και του Ιεού. Δηλαδή, εμεί βρεθούμε στη, ε, στη μεριά της Ουκρανίας Έτσι, όταν τραγουδάμε, Τι? Τελειώσαμε και μίναμε Βάλε το στράτο, σε παρακαλώ. Και μείναμε μονάχοι και όσα κι αν σα δώσαμε. Τελειώσαμε και μίναμε μονάχοι. Όλα κι δώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Έλα ρε από στο λίγο τα νοκουλούμα λόσιμε. Οδηγάω και θα τρακάρω. Πέταρα τα γέλια. Οδηγό και πέταρα τα γέλια. Συν αυτό επιχείρημα.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 Πάνω ότι σκέφτομαι τον κόσμο πως περνάει που έπρεπε να του ρίξει και καμιά σφαλιά. στο ματισμένο το όπως το είπαμε με μεράκι για την Ευρώπη και το Μητσοτάκι Και στην Ευρώπη μαζί με μεράκι Και το κυριακό το Μητσοτάκι η γάμπη και ευημερία Ζητώ η νέα δημοκρατία Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί Πριν χρόνια είχαμε κάνει στο σχολείο θεατρικό το τραγουδί του Αλκυβιάδη Κωνσταντρόπουλο που είναι μέσα από τον Κωνσταντίνο, ο Θηδαίο, ο Καζούλη, ο Πασχαλίδης και πολλοί άλλοι. Ο Πόλεμο, αν μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, βάλτε όποτε έχει χρόνο. Να παίξει όλο ακόμα και η εισαγωγή που λένε τα παιδιά από τα παιδιά χωριά σώσου. Πληγαίνει μέσα τα καζαμπίλια, μετράμε του χρόνου, την ώρα του κλεψίδρα. Και <Τι> ο πανικό να μα δαγκώνει με τα τσάλινα του δόντια. Ο Πόλεμο, άγριο θεριό. που ξύπνησε και όλο διψάει για αίμα. Είναι στιγμές που η ιονιότητα κρεμάει τα σκορισμένα ρούχα τη σε, σε νεανικά κορμιά, κορμιά που, λουδίζουν. που λουδίζουν. Η κόλαση ζωτάνει Ζω και όλε οι, προφητεί. οι προφητείες παντού καπνός και ρύπια νεκρά κορμιά mm. και αίμα. Είμαι ένα, Είμαι, ένα Είμαι, ένα κορμιά Είμαι ένα δέντρο, πόντρα στον αέρα. Τη λευτεριά μου, δεν θα τη σκοτώσω. Είμαι ένα δέντρο πόντρα στον αέρα. Μου, την ο πανικός μας να μας δαγκώνει με τα θέα του διώτη. Και ο πόλεμος άγριο παιδιό που ξύπνησε και ολοδεψάει για αίμα. Είναι στιγμές που η ενότητα κρεμάει τα. Βάτρε, δεν θα το χασογοράσει, δεν θα στο πω εγώ. Βάτρε, Πέρα από τι φλούγε τη τρύα, ο θρυνό τη εκάδη βαραίνει τη νύχτα. Σπαράζουν οι γυναίκες στα κορμιά των νεκρών. Το φεγγάρι ο πολεμός δεν έμεινε στις τρία στα κάστρα, μια τεράστια κλεψίδρα μας φυλακίζει. Μετράμε τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια, με μια λαχτάρα να σταματήσουμε. Χρόνο που άδυσοποιητος κυλάει ακόμα και προσπαθούμε να τον φυλακίσουμε.